Γεια σας, είμαι η Καλλιόπη. Μαζί θα ακούσουμε το πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του Newscast. μαζί με την Καλλιόπη, είμαστε και εμείς μαζί σας Η γνωστή παρέα του Newscast, οι τρεις φωνές που σας κάνουν, σας κατά συνδροφιά τα τελευταία δυόμισι χρόνια περίπου και λίγο παραπάνω Εγώ είμαι ο Χρήστος και μασί μου είναι ο Αποστόλης και ο Άγγελος yeah. Για τέταρτη λοιπόν σεζόν για το Newscast ε, Ξεκινάμε με όρεξη, όπως κάθε φορά Άντε τι, πώς θα πω και ελπίζουμε να... αυτή η όρεξη να συνεχιστεί και στις επόμενες εκπομπές Τι λέτε παιδιά? Πώς πάει τη νέα? Χαίρομαι να τα πούμε. Θα μας ακούσουν οι ακροατές μας Εδώ πώς το έλειξε κάτι νέα πριν. Θα μας πει τώρα. Ποβίτσα που είναι. Έλξε. Πείτε όλη μια. Άντε. <χ**> μα. Μα. Γιατί κάνατε το καλοκαίρι? Όλο πήρα ένα καλοκαίρι πλέον. Ωραία. Κι εγώ έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πήγα έξι μέρες <έξι> για και αυτό. Αχ, ωραία. εγώ πάρα πολλά πράγματα. Ε, πιο μια εβδομάδα στη Μήλο, πολύ ωραία η ένα πάτσαι. <στοί> ε, θα Θα ζήξω φωτογραφίες, αν θέλει, είναι πολύ ωραίες. Έχει παραλίες, όμορφες κτλ. Επίσης, άσχε το λέω, έχουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για τη Μήλο, θα σου το εγώ Εμείς δεν έχουμε, εσύ τα... <στοί> το έχεις εμείς τους συμμετέχνουμε. Εγώ θα θα συμμετέχει, γιατί Άλλο το έχουν, το δώσω ναι. α πούμε. Και μετά τι έκανα. Και μετά τρεις εβδομάδες στην κατασκήνωση δουλεύαμε και... τι πράγματα. Και μετά κλαίγεται. Κλασικά εξεταστικές. Τρεις τελείωσαν χθες. Και έφυγαν οι επεισόδιοι σου σήμερα. Πώς τα πήγες. Ε, Πέρασες ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. πολλά μαθήματα. Ελπίζω ναι. Όλα. Όλα μάλλον το ορκίζησε. Όχι, δεν ναι, ορκίζομαι ε. ναι, μάλλον. Πότε ορκίζει. Αλλά ελπίζω τον ναι, Μάρτιν. Κάνουν νιώθως Αλλά εντάξει κάνουν. Αλλά το ναι, μάθημα. νομίζω ότι είναι καλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα δει να έχει και κάνει αποτέλεσμα. Οκ. Δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα από ούτε ένα. Λοιπόν... η και ε... πάει και 400 άτομα το μάθημα, καλά και 5 έχει πέντε ναι. μαθήματα. Να καλά σίγουρα, ε, δεν μπορεί να το άκουσα και για τη δικιά μας σχολή του πληροφορική, ξέρω εγώ ότι ένας καθηγητής μας φεύγει σύνταξη, και άρων, τον άρων της πάντας, ας πούμε και όσοι δεν το έχουν το τώρα γιατί μπορούν για να Εγώ τι έκανα, εγώ πήγα έξι μέρες... Όχι έξι, τέσσερις μέρες στη Σκόπελο. Ωραία, Σκόπελος. Έχεις πάει φαντάζομαι. Σκόπελος, όχι, εγώ πάω και μου να πέντε χρονών και δεν χυμάμαι. οκ. Ή Σκόπελος είναι καλύτερος. Έτσι. Μετά πήγα... ναι, έχω πέρασε απ' Όχι Όχι, είχα ακούσει πιο... λίγο διαφορετικό στυλ. Πολύ διαφορετικό στυλ. Μετά πήγα μια εβδομάδα στο Λονδίνο. Και στο γύρισμο πέρασε και 7-8 ως από τη ρόγκη Διαλλαγή ο Ναι στάνταρ Στο κολοσσίου ο φίλιες Κλασικό Τίγα απ' Φυσικά Από μέσα δεν είχα πας, και και 15 επίλες Για να δεις το άδειο Ε, καλά δίνε άδειο, έχει κάτι αείπη Ωραία πέρασε παιδιά, ωραίες διακοπές Και μετά τι πολύ διακοπέ, Εγώ μπορώ να πω ότι με είδαν οι γνωστοί, τους και εγώ και μετά γύρισα πίσω αυτό. Mm. Γιατί θα μιλήσουμε σήμερα? Να πούμε πρώτα για το νέο πρόσωπο που μπήκε στην παρέα μας τα λόγια Πού πήγε δε κουπές και δεν και <laughs> <laughs> Το νέο πρόσωπο βασικά... Ε... Τι λένε θα πείς. Όχι, εσύ θα πείς. Δεν <laughs> <Εντάξει, laughs> θα ήθελα να αποτύπω. Εντάξει, βασικά, εγώ, η φωνή που ακούσαμε στο... στην εισαγωγή ε, δεν είναι... Ε, μια τυχαία <laughs> θα... Θα αφήσω και πιο μετά ξανά, δεν λέμε πού, για να είναι έκπληξη των χρετή. Και είναι νέο νέο πίτευμα, πούμε του site και της ομάδας του newscast. Επίσης, είναι μια γνωστή, η οποία της κάμια πρόθεση συμμετάσχει φέτος σε κάποιες που μαζί μας, σε όσες μπορεί και σε όσες θέλει. Να εμπλουτίσει λίγο την... α... το επεισόδιο και να δώσουν και μια διαφορετική νότα ε, σε κάποια θέματα συγκεκριμένα, Να ακούσουν και οι ακορατές, μια νέα φωνή γιατί μας έχουν σίγουρα. Ακούγεται συνήθως ε, ως ε, ε, εξωτερική σύνδεση γιατί δεν έχουν γραφεί μαζί μας live αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα υπάρξει μια καλή συνεργασία και ότι ο κόσμος θα του αρέσει η φωνή και γενικά η επιλογή των θεμάτων Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Καλλιόπη και ναι, ωραία. Ας περάσουμε στο τι θα πούμε σήμερα ή θέλετε να περάσουμε επευθείας σε αυτά που θα πούμε σήμερα. Απλά, ας πούμε, έτσι με δυο τι θα πούμε, και τα θέματα, τύποι, τι γιατί μπορούν και... να αλλάξουν τα θέματα, να μπουν κι άλλα, να βγουν ναι, μερικά. <στα> να βγουν και τα ναι. Και μετά ξεκινάμε. να Να πούμε ότι γενικά πάλι, είπαμε φέτος ότι θα αλλάξουμε λίγο το τρόπο που γίνεται η COVID, για να μην μοιάζει αυτά τα δυνατόν την με αυτό που πήγαινε να πω στην προηγούμενη σεζόν του ΣΠΑΤΑ σίγουρα άλλαξα τα τραγούδια τα <συσχελίδια> οποία τη μουσική την έχω εγώ η μουσική στη νέα σεζόν, λέει, του Χρήστο". οπότε μπορείτε να στέλνετε και email και, τέχει, και να λέτε ότι έκανε το Λακής και το άλλο. ή αν κάποιο το στο για το για βάλει ή τι τραγούδιο θέλετε που Επίσης μπορείτε να στείλετε email για να μας πείτε «Α μου σας άρεσε η νέα φωνήξη, ό,τι θέλετε πιο, πιο, πιο, πιο μεγάλη συμμερισία» Αυτόγραφα και βέβαια. τέτοια πράγματα Αλλά πες θα πω. Και γενικά, όπως είπα και πριν η... η λογική μας είναι να αλλάξει λίγο το ηρωή του οδύο να γίνει λίγο πιο καινούργια, πιο ξεχωριστή ας το πούμε ε, Γενικά, εντάξει, πάνω κάτι θεματοδυγία θα μείνει ίδια Δηλαδή και πάλι και σήμερα έχουμε θέματα που αφορούν μουσική, επικαιρότητα. Βλέπω εδώ μερικά ενημερωτικά πράγματα, θέματα. Ε... Περίεργα και μη. Περίεργα και μη. Ε... Κάποιες τομείς που όπως υποχρείζονται ξέρω, θα τις πούμε ή όχι, θα αφαλίσει στην πορεία με την ροή. Ε... Προτάσεις διασκέδεσης έχει μείνει σταθερό αυτό, γιατί νομίζουμε ότι βολεύει και αρέσει τον κόσμο. Και νομίζω ότι, εντάξει, η συνέχεια θα δείξει ακριβώς τι ενδιαφέρνει και τι όχι, α πούμε, για τον κόσμο big scene, won't you take my hand and come away with me? with me, Και τώρα μία αστεία έδειξη. Βασικά δεν είναι, δεν είναι πολύ αστεία, αλλά ακούγεται αστεία. Είναι αστείο Είναι επιχειρηματικό τέτοιο επιχειρηματικό δημόνιο. Ε, εντάξει, τι παλέπω, καθένας μπορείς στην Κάποιες τράπεζες στην γειτονική Ιταλία έχουν βρει έναν εναλλακτικό τρόπο να κερδίζουν από τα δάνεια που δίνουν στους πελάτες τους. Δεν ζητάνε λεφτά πίσω, ζητάνε κεφάλια παρμεζάνας. Και γιατί το κάνουν αυτό, γιατί η παρμεζάνα, όσο ρυμάζει, τόσο αυξάνεται και η αξία της. Οπότε έχουν δημιουργήσει κατάλληλα τυροφυλάκια, όπου φυλάσσετε το πολύτιμο αγαθό, το τυρί, το, τυρί, το οποίο πολύ δυσκ, ε, είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει, όπως λέει και το τίτλος του άρθρου από το, το ethnos.htr. Το... Ε, ε, όντως, Άγγελε, επιχειρηματικό δαιμόνιο και βέβαια ότι θα ξεκινήσουν και, και άλλα πράγματα και για άλλα αγαθά, ας πούμε, και το ίδιο. Πάντως έχει ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο το ίδιο φαινόμενο λόγω κρίσης και δεν ξέρω τι λέει. ότι το 1953 κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτή τη είναι πρακτική. Και το κάθε κεφάλι τι είναι αγγίζει για πολλά χρήματα, δηλαδή δεν είναι 50 Απλού... ευρώ που, που κάπου το διάβασαν. Από 340 κεφάλια προμεζάνας αξίας 132.000 εκατομμύρια ευρώ. Απλά ίσως παλιότερα να μην ε, το σκέφτος πολλοί κόσμος γιατί μπορούσες mm -hmm. να δώσεις τα απαραίτητα λεφτά. Τώρα με την οικονομική κρίση το σφιρτει τώρα να πάρει στο σούπερ μάρκετ 4 κεφάλαια τώρα που δεν είναι ακριβά. Καταστήλεις αυτούς. Τα πει τα κρατάνε για να οριμάσουν και να κάνουν α πούμε. Παρόλο πους ενδιαφέρον λέει ότι αυτό γίνεται γιατί η περμεζάνη την βάζεις αυτή να οριμάζει και θέλει 2 χρόνια για να ετοιμαστεί. Οπότε δεν έχεις χρησιτότητας αυτά τα 2 χρόνια. Mm -hmm. Γιατί φτιάχνεις κάτι τώρα, το χρήμα θα πάρεις μετά από 2 χρόνια που το πουλήσεις. Οπότε δεν τα αλλάζεις αυτά τα δύο χρόνια με χρήματα τώρα και να το πουλάει η τράπεζα... Ναι, ναι, αλλά δεν συνέβης σε τράπεζα α πούμε. Η τράπεζα προφανώς σου δίνει πολύ λιγότερα οπότε θα έπαιρνε να το πουλήσεις μόνο σου δύο χρόνια μετά. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά σου λέει ότι θες λεφτά, θα δώσεις παρ' μελάση. σου δίνει πολύ λιγότερα, απλά σου ζητάει πολύ περισσότερο τυρί αυτό. Δηλαδή σου λέει τόσα λεφτά για τόσο τυρί α πούμε. Α, το βρήκα. 916 εγώ το κεφάλι, το οποίο είναι 40 κιλά. Ωραία. Εδώ στην Ελλάδα ε, ε, Τι μπορούμε πέρα. να κάνουμε. Εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να δώσουμε είναι κατευθείαν. Φέτα. Φέτα, Φέτα, Φέτα όμως παράγεται και δεν είναι κατευθείαν. Ναι, Φέτα ναι. όμως. Μπορούμε και ο κφόρ δεν κάνουμε εμείς. Γάλοι κάνουν. Σωστό. εδώ μόνο κρασί θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ε, ε, το όσο ναι. δεν ναι. μένει από την κυρία... Μένει ναι. λίγο, αλλά κάμια εβδομάδα κάτι έτσι. Απλά όσο οριμάζει δεν κερδίζει κάτι έτσι. Δεν γίνεται πιο καλό. Όχι μόνο κρασί. Και τα τέτοια. Λίγο κρασί. Τις για τα τραμπ. Οι οποίες πρέπει να τις βάλουμε μέσα νεό για 3-4 χρόνια για να μπουν και παραπάνω. Αυτό δεν είναι άσχημα προφίλ της Το μοχούς. Γιατί το Dunstlet αρχίζει με για χρόνια για να μου σκέψει πολύ και να μην σπάει με τίποτα. Και αυτό, αλλά απέναντι... Και την σε... την κάνεις Δεν το του ευρυνικωμένου. Τώρα έχουμε και την Εντάξει. Περίεργα πράγματα Τράπεζα, κρετή το Εγιλιά. Ωραία, εγώ λέω να πάω να αφήσω εκεί πέρα καλατηρή <Πάζει> και εντάξει <Πάζει> να κάνω λεφτά κύριε βελτιβηση. <Πιώσεις> <μπορείς Πίσκεται> Οπότε και κατσίκα <Πιώσεις> ή το πρώτο δεξιότητα. Όχι γιατί η το πρωτο οχι γιατι η κατσικα δεν Όχι, θα το το γάλα και να φτιάξουν να το δοκιμάσουμε. Όχι θα θέλει, μάλλον αυτή, δεν θα είναι να το Αλλά φαντάζομαι αν είσαι παραγωγό παρμέζά να να And even if that don't, it's still borrowed time Cause that was still millions that I'm winging in line This gives me a run for an illumination shine I don't believe in the best, I just wait for my prime Just as pays dues, this aspect is mine I feel like my style can't be defined They said, oh you know who you are My name is 3 I wanna fly with the stars And while we're in a και επιστήμηση, ε, το οποίο έχει να κάνει με μια καθημερινή συνήθεια του ανθρώπου ή τέλος πάντων συχνή, το μπάνιο. Το ντουζ. Στο και το ντουζ. ντουζ, Εντάξει, οκ, okay, το ντουζ. <laughs> Έτσι, <laughs> ο λόγος για, το, για μια έρευνα που έχει γίνει η οποία κατέληξε σου μου, ότι το τηλέφωνο της ντουζιέρας μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Πες για πώς να γιατί για την επικίνδυνη. Πιο συγκεκριμένα, στο τηλέφωνο της Νουζιέρας, σύμφωνα με την έρευνα πάντα, μαζεύον, δημιουργείται μια μάζα μικροβίων, ένα συγκεκριμένο μικρόβιο, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα όπως λέγεται. εντάξει, <συσκλή> Το οποίο είναι, ουσιαστικά, το μικρόβιο της φηματίωσης. Τώρα <συσκλή> τι γίνεται. Ε, αν αυτό το μικρόβιο ε, το εισπνέψει κάποιος, Απευθείας μπορεί ας πούμε, να πάει στα πνευμόνια και να δημιουργήσει πρόβλημα. Η έρευνα λέει ότι οι υγιείς άνθρωποι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με αυτό το, το κίνητο, Δεν, δεν, δεν κινδυνεύουν δηλαδή. Αυτό που λέει ουσιαστικά η ουσιαστικά έρευνα είναι ότι οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα μπορεί, να προσέχουν λίγο παραπάνω. Μπορεί να πάθουν κάτω α πούμε. Ναι. Ουσιαστικά τι εννοούμε τα λέμε να το εισπνεύσει κάποιος. Όταν πέφτει το νερό με μεγάλη δύναμη δημιουργούνται ατμοί. Οπότε το μικρόβιο ουσιαστικά από ό, τους αθμούς αυτούς περνάει στο, στον άνθρωπο και δημιουργεί το πρόβλημα. Άρα δηλαδή μιλάμε για ζεστό ντουζ. Δηλαδή για με το κρύο α πούμε ντουζ μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα. Κάποιος άνθρωπος κάνει κρύο ντουζ. Ε, yeah. ε, κάνω Ά, σωσίγη, και, και είναι για κάνεις. παράδειγμα που είναι πολύ συχνό το ντουζ. Πόσο κρύο μπορεί. Συγχρηματικά εγώ στο τέρμα. δεν έχει Το κάνω κρύο τελείως. Έκανα τότε. Δεν κάνω. Τελείως. Εγώ καλή πορεία. Λέγεται βάλω απλά ένα φίλτρο στο νερό, λύτρο βιοευθύνει μέσα στο νερό, έτσι. Όχι στο νερό, στο σωλήνα πιπλένει και στο ε, σωλήνα, αλλά στο, στο το... μέτα το νερό, νερό κατεβαίνει. Κάπως πήγε εκεί πέρα όμως. Ε, εντάξει, αλλά εκεί αναπτύσσεται. Ε, πήγε από το νερό, τι, από το, από το μηδέν. Ναι. Αφούς, για, υπά, ξεκινάει από ένα πολύ μικρό και κάνει μια ποικία εκεί πέρα. Λένε συνήθως. ότι επειδή είναι πλαστικά συνειδούς τα τηλέφωνα του, ντους, ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και προτείνει πούμε, να το αλλάξετε με ένα μεταλλικό, mm -hmm. Θα δημιουργεί δημιουργεί να δελτιώσει λίγο την κατάσταση. Ναι, το μεταλλικό πιάνει αλάτα και χάλαει πολύ χαίλου. Για να πέλετε με εισάρτη. Κάνε ένα τσάλι, σε ερώτητα, ναι, ας πούμε. Ε? Πάρε, πέρε σε που έχεις και πρέπει να πει τη το νέο, το θέμα. Ναι, προτείνουν για τους ηλικιωμένους και για αυτούς που έχουν αναπτύσσεις προβλήματα να κάνουν... να γεμίσουν την πανιέρα με νερό και να κάνουν εκεί μέσα α πούμε μπάνιο. Και όχι την ότι και πάλι το μικρόβιο θα περάσει. Όχι, δεν θα περάσει. δεν είναι Γιατί δεν θα περάσει. Πιάνει το μικρόβιο στο τηλέφωνο και δεν πιάνει στην βρύση. Να ρωτήσεις αυτός που έκανε εγώ τι θα σου δεν αναφέρεται. ένα email. Μπορείτε πούμε, στο, πούμε. στο Future Worker, σχόλου του PayPal. Και άμα το βρεις ρε στο άλλο επεισόδιο, θα μας πεις τι σου απάντησες εγώ αυτός εδώ. Οκ. Okay. Ωραία. Και... Έχω πω το βουδαλό. <laughs> Για το νεό και το <laughs> τέχιο. Όχι, δεν έχω okay. Θέλετε να αλλάξουμε τελείως εγώ θα κλίμα. Εγώ να αλλάξουμε τελείως κλίμα να πούμε κάτι μουσικό. Να πούμε κάτι μουσικό. Να ε, πούμε κάτι και τι μουσικό τώρα. Γιατί <σχεσί> αυτή την περίοδο... Έχει πάρα ε, πολλά μουσικά. Το δεν ακριβώς αυτή την περίοδο γιατί... Έχουμε μόνο μουσικά αυτή τη στιγμή να λέμε. Ah. Έτσι. έχει τίποτα άλλο παρά μουσικά. <σχεσί> όχι. όχι ε, έχουμε κάτι άλλο. Κατευθείαν δεν Λοιπόν, λοιπόν. Ας αφήσουμε από τους YouTube. Ας YouTube. Ανακοινώθηκε πριν από λίγε μέρες ότι YouTube τη χώρα μας για Και Και θα επισκεφθούν τη χώρα μας για μια απίστευτο χτυπή των κοινών των αποστολικών. Δεν είναι δικό μου. Κάτι το Άγγελ είναι, οκ. Ετσι. Όχι, δεν κάνει Δεν μπορούμε να... <laughs> λοιπόν, τα βάλουμε στο πλήν Οι U2 στις 3 Σεπτεμβρίου του 2010, να είναι λίγο μακριά, οκ. Okay, θα έρθουν στην Αθήνα και στο Άκα για μια και μοναδική συναυλία. Αυτοί είχαν έρθει όντως στη Θεσσαλονίκη το, το 1997 όταν 57. ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα <laughs> της Ευρώπης της Αρμενίας. Και δεν έχουν ξαναύγει στην Ελλάδα τότε. Ούτε πιο πριν. Μόνο οι Σκόρπιες έρχονται και ξανάρχονται για κάποιο λόγο. Ε, και, οι Σκόρπιες έχουν και παρέρχονται. Και άλλοι, <laughs> ε, εντάξει, δεν είναι μόνο οι Σκόρπιες. Ε, από... ε, ε, από... Να πούμε ότι η συναυλία αυτή θα είναι στα πλαίσια της περιοδείας τους YouTube ε, 360mm. <laughs> <laughs> ναι. Έτσι λέγεται. Ναι. Okay. Okay. Okay. Και φυσικά θα ερμηνεύσουν κομμάτια από το νέο τους δίσκο. Ε, νομίζω ότι θα βγάλουν κι άλλο δίσκο μέσα στον χρόνο. Οπότε την ώρα θα βγάλουν έχει... και από κοινού. Δηλαδή. δηλαδή μέσα στο 2009 θα βγάλουν δύο δίσκους. Ένας έχει βγει και ο άρθρο μενετε, γίνεται ό,τι σου αρέσει τέτοιον. Σε <laughs> ερείτ. <σε> <laughs> Όχι, απλώς το καλά πολλά τραγούδια και είπαν να το σπάσουν σε δύο δίσκους. Φέρε, το καλοκαίρι είχε μια καλά και βάζει τραγούδια. Ο θα φορά γυαλιά. Το... Ε? Ο Πόλος φορά γιατί... Ε, γιατί πάντα φοράει. Ε, oh. <laughs> Και θα ναις υπερθέαμε όπως το δείχνεις κάποιες ναυλίες. Και στις οποίες να βρεις είναι πάντα είναι υπερθέαμες. Γιατί ο Πόλος έχει απλά έτσι. <σοριόφωνο> Α, και άκουσα χθες στο ραδιόφωνο ότι τα εισιτήρια θα είναι σε πολύ ποσοτική τιμή. Σοπα. <σοριόν> θα είναι το 8% των εισιτήριων κάτω από 100 ευρώ. Και θα έχει 10.000 εισιτήριες για 30 ευρώ. Το οποίο θεωρείται πολύ χαμηλό. Ναι, όχι, θεωρείται πάρα πολύ χαμηλό. Εδώ 30 ευρώ πλέπεις του χαζηγιάννη. Αφού το είπε όλα, εγώ αυτό που θα πω για το δίσκο του το καινούργιο είναι ότι το συγκλάκι που γράλανε δεν μου άρεσε πάρα πολύ, oh. αλλά ο δίσκος ήταν καλός. Δηλαδή ήταν πολύ καλύτερος από κάποιους άλλους. Αυτό δίσκο αυτό, ο πάντως καφέ που σέβηνε μια φορά, είναι ένα πολύ καλό συντυπώσιο. Εδώ πέρα κορυδεύουνε, έρχεται το μεγαλύτερο ολοκληρωτικό στην Ελλάδα και εδώ πέρα κορυδεύουνε άνθρωποι που παππούν άλλο ο τυπικός. Την 23η Σεπτεμβρίου του 2010, ο Όλυμαν Ευρώ, πάμε. 10.000 πλούτας στη στήρα. Και ο Τζούνινγκ θα δώσει 2-3. Αν άμα μπορέσουμε να το Κοίταξε πάρουμε μέρος όλους τους διαγωνισμούς που μπορούμε και όσο θα θα το εμείς με τα δικά μας. Εκτός άμα κάνει κάποιος δωρεάν είναι ευρώ να πάμε τρεις τρία και να το δώσουμε μετά. Εκτός άμα τα βγάλουμε και αγορά παίρνει στιγμή βγάλουμε Αυτό είναι το Όχι μπορούμε να βάλουμε υπηρεσία με SMS θα α πούμε και θα τα βγάλουμε από εκεί. Θα ξέρω 30 λεπτά Κοίταξαμε και εμείς και Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον ε, χιλιάδες συμμετοχές. Ε, ε, ναι, πρέπει να είσαι τέτοιες. Αλλά νομίζω ότι δεν προπληρώνω. Αλλιώς τα και πίσω θα Και Ελπίζω να ξεκινήσουμε από αύριο μέχρι τις 3... ...και ε, ε, κάτι τέτοιο... ναι, παιδιάς, κάτι τέτοιο. Άλλα πρώτα μέτρα στείλω κι εγώ 30 λεπτά σήμερα και 30 μεθάρια δεν πειράζει. Στο σπάθμα γιατί το πιο εύκολο για βάζει. Δηλαδή έχετε στον λογαριασμό του κινητού από κάθε μήνα... Ναι, δεν σημαίνεις, μην το ξεχάζεις μέχρι τότε. Εντάξει 30 λεπτά δεν θα τίμια τα... Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, έλα, λοιπόν, facebook να κάνουν εσοδωρές. Μετά το YouTube, πάμε σε κάτι πιο κουτουχιαϊκό, στο GeoVision. και τώρα εδώ ο μεγάλος γεροβιζιολόγος του... ...Δεν έτσι Άρ! Ο Χρίστος... Ο, ο, Χρίστος, ο Χρίστος, θα μας το Ο, ο, θα ο... ο, ο <laughs> <laughs> Λοιπόν, <ο> το όνομα. <laughs> Πες μας τα νέα και την προβίζον που όλοι περιμένουμε. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι σε βαδιά του τελικό θα την παρουσιάσει ο Γιώργος Καμπουτζίδης και η Ζέτα Μακρυπούλια. Δυστυχώς, οι όλους μας είναι καλύτερα να πει τις Μαγκύρες. Και κυρίες ο Πακοδίμου που λέει ότι η Μακετονία... Μάλλα, μαρήσουν αυτοί. Τι φοβλήμα έχεις, Εγώ έχουμε άλλο πρόβλημα. Καλά. Και ποιος θα συμμετάσχει, Μάλλον? Μάλλον θα τραγουδίσει για την Ελλάδα η Κατέρίνα Αβουστάκης. Έχει και μία σχέση με το γουγαράνο. Μάλλον θα μεταίσουμε <laughs> κάποιον άλλον. Μάλλον σε κανόλιο περιβάλλον. Η Κατέρίνα Αβουστάκη λοιπόν είναι μία <laughs> κοπελίτσα... Ελληνοβελκίδα. Ελληνο... Ελληνοβελκίδα. <-βεργίδα>. Ελληνοβελκίδα. <laughs> <laughs> <laughs> που κάνει καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή δεν είναι άγγραστη. Εντάξει, δεν είναι παπα Έχει βγει από το famous story ή κάτι αντίστοιχο του βελκίου. Ναι, αλλά έχει ψηλές θέσεις. λέει, η μεγαλύτερη δράση της επίτευγμα είναι η δεύτερη θέση στο βελκικό chart και πρώτος της Πολωνίας και γύρω στο 89 φάνηκε. Κοίτα, στο 89 της Ολλανδίας όμως έχει εκατομμύρια καλλιτέχνες που κάνουν αυτή την για μουσική μια χαρά, ενώ, έτσι, <συγλίδι> βοστάκι, Πάτε, πολύ είναι ενδεισπέσεις. Κατά ένα βοστάκι, πολύ πολύ όμορφη Εμένα Είναι <συγλίδι> <σε> ηλικία, 26 <16, συγλίδι> Φωνή, εντάξει, καλή είναι. Καλύτερα την κανομία. Α, σωστά, Academy κέρδιση, έως το? Ναι, στο το οποίο σημαίνει έχει μια εμπειρία 4 χρόνων εκεί πέρα. Εμένα πάντως στο εξώφυλλο που έχει βάλει... ο εδώ ναι. ναι. Στο εξώφυλλο που έχει βάλει... για... Να είναι yeah, like. Όχι, δεν να είναι like. Τι, Τι, ναι. θυμίζει <laughs> την Και κάτι περί. Πάρα πολύ. Oh. Δυσμότης, ξέρω να Και δυσμότης. το στυλ, έτσι που είναι, ξέρω. Να μου θυμίζει η διαφήμιση του 70 που βλέπω σε κάτι εντάξει, ah, Α, δεν έχουμε τι να κάνουμε, ασχολούμαστε του το <Κοίταξε>, Η αλήθεια είναι ότι... GeoVisual <οίτα> <οίτα> είναι ένα θέμα που πουλάει στην Ελλάδα. Εγώ για θα κάποιο λόγο. Να κάτι. Θα βγάλουμε την κλεσική σελίδα και, φταπάλει, <σοίτα> και δεν θα Δεν ε, το κάνουμε, το Δεν αυτό λέω, αλλά το Α το βγάλουμε. Θα βάλουμε μια άλλη. Μια άλλη, Κάτι θα κάνουμε. Τέλο πάντων, σίγουρα όταν υπάρχουν θα υπάρχουν άρθρα στο site. το link στα και δείτε τα βίντεο κλειπ της Καταείνες Αυγουστάκης να δείτε τι είναι, πώς τραγουδάει, τη φωνή της, να ακούσετε Εγώ τόσο και τέτοια πράγματα. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε να κάνουμε ένα group στο Facebook. We bet you can, we can find 10.000 people <laughs> που θα παρακολουθούν την Eurovision μέσα στο newsfeed.gr. Πολύ το χέρι μου. <laughs> Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πότε γίνεται μέρος και στο group θα... έτσι, γιατί μη συμβαίνουν διάδες. Ωραία. Άλλο θέμα μουσικό έχουμε, να, έχουμε, πούμε, έχουμε. να πούμε όλα. Έχουμε. Μαζί. Ναι. Έχουμε μουσικό επίσης όλα. Θα το πω εγώ, περιμένω. Λοιπόν... Λοιπόν... Ε, και εκτός από τα μουσικά νέα που έχουν ελπεί, να κάνουμε και μία πρόταση α, στους ακροατές μία πρόταση για το πώς μπορούν να... Περνάνε ευχάριστα το χρόνο στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, όσο στο αυτοκίνητο γίνεται Τέλος πάντων, οπουδήποτε υπάρχει internet διαθέσιμο, internet connection ε, να περνάνε τον χρόνο τους ευχάριστα, όπως είπα, ακούγοντας μουσική από διάφορα είδη μέσα από τους σταθμούς του Southkast Τι είναι το Southkast Radio, είναι μια υπηρεσία η οποία φιλοξενεί σταθμούς ραδιοφωνικούς αλλά και τηλεοπτικούς, υπάρχει το αντίστοιχα το Southkast TV το οποίο, οι οποίοι καλύπτουν διάφορα ε, είδη μουσικής, όλα τα είδη βασικά που τα βρεις εκεί πέρα από rock, pop, jazz, hip hop, R&B, ό,τι πάντων και μπορεί κάποιος μέσα από κάποιον media player όπως ποιά είναι το Winamp ή το Windows media player, παίζει και από εκεί να κατεβάσει ένα streaming αρχείο, δηλαδή μια τη λίστα του σταθμού και να ακούει real time τις προτάσεις και τα τραγούδια που βάζει ο αντίστοιχος DJ που είναι στον κάθε σταθμό... Έχει εκεί και η... ελληνικός στη μουσική oh, oh, Υπάρχουν ελληνικοί σταθμοί, <σχερ> υπάρχουν... ...κουβαίνουν <σχερ> ελληνικά όμως. Ναι, υπάρχουν σταθμοί, ε, είναι και... <σχερ> ας πούμε είναι, ναι, είναι ο τοπικός σταθμός της Πάτρας α πούμε <σχερ> που βγαίνει και streaming και μπορείς το δεις. Ε, γενικά η... το αντίστοιχο για την Ελλάδα είναι συγκεντρωμένο σε sites που είναι η και κλπ Αλλά Άλλο αυτό που τα μέσω την... έχει και στο Outcast εγώ λέω και το Έχει yeah. και στο Outcast, απλά δεν έχει τόσους πολλούς και... Έχει άλλους ε, Εγώ ήθελα να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα Αν θέλετε να απολαύσετε τους αθμούς από το Outcast Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να κατεβάσετε το Winup ένας τρόπος τέλος πάντων ναι, αυτός. Ναι, ο οποίος ρε παιδί μου, τα έχει, τα έχει μαζεμένα και έχει ναι, και εξωτικά, έχει και search engine mm -hmm. που μπορείς mm -hmm. να ψάξεις, έχει και κατηγοριοποίηση των σταθμών. Ωραία, αυτός λοιπόν το WinUp, το EncounterStart. Mm Στη -hmm. συνέχεια στο Media Library που θα, θα εμφανιστεί μόλις ανοίξετε το WinUp θα πάτε στα online services ή και εκεί θα βρείτε το Southcast Radio. Μόλις ανοίξει το Southcast Radio, ελάγγελε. Yeah. Αφού έχει το Lago που γυρνάει. Έχει ένα Lago που γυρνάει. Πόσο περίμενα να φουρτώσει και, και ουσιαστικά, ουσιαστικά να κάτι σαν browser μέσα στο Windows όπου μπορείτε να ψάξετε σταθμούς να βρείτε από τις κατηγορίες που υπάρχουν και έχει και τους most popular αυτούς που έχετε ακούσει τελευταία γενικά ε, είναι... Είχτε ξνόμισε αλφαβητικά κλπ. Δηλαδή, ε, επίσης α. να πω ότι μπορείτε να ψάχνετε στα keywords και με βάση το σταθμό δηλαδή αν θες, θες κάποιος σταθμό θες να το βρήσω όπως ας πούμε στη συνέχεια μερικούς εμείς mm. είτε ε, κάποιο keyword να δω τώρα για παράδειγμα βάζει Greece, για να δούμε τους ελληνικούς σταθμούς Βάλε Grease Java ε, ε, Beach Greek αν βάλεις βρει Και επίσης μπορείς να ψάχνεις με βάση το γράμμα Δηλαδή... Όλα αν... από α Ναι, όλα από α, όλα από β Και με βάση το Genre, δηλαδή oh, ψάχνω για pop Ψάχνω για jazz ας πούμε Ωραία, βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βρει μερικούς ελληνικούς, το Μελωδία 99 και 2, αυτός πηγαίνει και αλλά ναι. δεν ξέρουμε πού είναι. Το ο ε, δικός μας είναι. Δικός μας είναι. Ωραία, ε, Lovely είναι. Greek Radio. Μύθος Radio ε, Και επίσης μπορείτε και να δείτε στα δεξιά πληροφορίες όπως πόσοι τον ακούνε, πόσο popular είναι, σε τι για καλύτερη ποιότητα p -p και τα σχετικά. Ωραία, για Soul και Jazz Radio. Θα τα δείτε στα show notes Ναι, θα ναι, το δείτε στο σημαντικό καλύτερα ε, Για New Age, όσοι είναι φίλοι προτείνουμε τον σταθμό Blue FM Για Soul και Funk προτείνουμε τον σταθμό Groove FM Είναι γερμανικός σταθμός ε, Είναι πολύ καλός σταθμός, δηλαδή πραγματικά θα σας καθίσει στην τροφιά Αμα σας αρέσουν τέτοιου είδους ε, ρυθμικές Στη συνέχεια για Rock, Καταστάσεις 181 <laughs> Dot FM. FM. The English Radio, έτσι λέγεται νομίζω. Ναι, έτσι λέγεται. Και το Slow and Ballads είναι πάλι rock, αλλά ή... τα μαλακά κομμάτια, οι ballads. <σίλυδ> <σίλυδ> πολύ ωραίο το και ειδικά αν θες να παίζει κάτι στο background και να δουλεύεις με την ισυχία σου, αυτό. Ωραία. Πολλά μουσικά είναι αυτή τη βδομάδα, δεν έχει παραπάνω κανένα. Έχουμε άλλα μουσικά. Ε, μπορεί και να έχουμε όλα, θα έχουμε πιο μετά στις δίσκαδε. σω να έχει κάποια. Εντάξει, τα είναι events, θα, events ναι. θα τα πούμε έξω χωριστά. Okay. Άλλο μουσικό, δεν βλέπω. Όχι, δεν έχει μουσικό, τελείωσε. Πέραντας ένα άλλο θέμα, ήθελα να σα ρωτήσω κατά, κατά πόσο βλέπετε... Α, ...τηλεόραση, ERT και λοιπά, ας πούμε, παρακολουθείτε το κανάλι αυτά. <σχυριακά> <σχυριακά> Είστε η κατηγορία που λένε ότι τυπλών τζάπα, γιατί δεν βλέπουν ποτέ. <σχυριακά> εγώ βλέπω μόνο ταμπλούς λίξη, έτσι. Ωραία. Τώς πάντων, εγώ πρόσφατα ανακαλέσω μια εκπομπή, για την ακρίβεια... έχει ικαν δύο μέρες, ας πούμε, που είδα ότι υπάρχει, η οποία... Προβάλλεται στην r 3 στο κανάλι της r 3 ε, Δεν είμαι σίγουρος κάθε πότε, γιατί εγώ πέτυχα επανάληψη, δεν είδα το αυθεντικό επεισόδιο. Ε, και ονομάζεται Διασπορά. Mm -hmm. Εκπομπή αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ουσιαστικά ε, χωρίς να έχει συγκεκριμένο θέμα, το θέμα είναι η Διασπορά. Ε, στο εξωτερικό, δηλαδή οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ε, βρίσκει σε χώρες του εξωτερικού δράση ομογενών, δράση ομογενών, και κάνει ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, η εκπομπή που είδα εγώ της προάλλησης είχε θέματα ελληνικά σχολεία της ομογένειας σε... στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο, συγκεκριμένα στις δύο πόλεις. Όπου πήγε βρήκε πώς α, λειτουργούν αυτά τα σχολεία. Για την ακρίβεια, και στις δύο περιοχές αυτές, αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, αυτοί λένε ότι υπάρχει το κανονικό σχολείο το του Amsterdam και του Λονδίνου που κάνει... Ελληνικά. Όχι, όχι. Α. Το κρατικό σχολείο που διδάσκει αγγλικά και ολλανδικά αντίστοιχα. Ναι. ναι. Και απλά μία φορά την εβδομάδα η ομογένεια είναι εκεί έχει δημιουργήσει και ένα άλλο σχολείο ελληνικό. Στο οποίο πηγαίνουν τα παιδιά και μία φορά την εβδομάδα, ας κάνουν όλη τη μέρα ελληνικά. Απλά το θέμα είναι ότι... Λέει... Επει... Επειδή... αυτό το πράγμα λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα... Ε, ε, έχει το κακό ότι είναι περιορισμένο ο χρόνο. Ωραία. Να το δεις όλη τη μέρα, κάνουν πολλές ώρες σου. Ε, κάνουν... Ε, βασικά, νομίζω ότι στο ένα από τα δύο σχολεία συνέβαινε αυτό. Δηλαδή κάνουν μαθήματα το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στο Άμστερνταμ. Και στο Λονδίνο κάνουν ε, μέσα τη βδομάδα από λίγο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μία ώρα τη Δευτέρα, δύο ώρες την Τετάρτη, ξέρω εγώ. Και συμπλώνουν ένα εξάωρο mm -hmm. πάνω κάτω, α πούμε. Κάπως έτσι, δηλαδή μου είναι η εντύπωση. Τώρα, το θέμα... το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Το ενδιαφέρον ήταν ότι αυτή η πρωτοβουλία και στα δύο αυτά σχολεία έγινε από το του κανονικού σχολείου στο οποίο φωτούσαν Έλληνες. Δηλαδή μαζεύτηκαν όσοι ήταν ομογενείς και είπαν θα κάνουμε και αυτό. Θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα ώστε να... Ωραία, αυτό πάνε όλο το ομογενείς του σχολείου, μόνο στην ε, ε, όχι θέρω, δεν είναι οι Έλληνες. Ναι, αλλά πάνε και άλλοι, ή πάνε οι ε, Έλληνες. Και πάνε οι ομογενείς, γιατί γι' αυτό αυτού τους και, α πούμε, να διατηρήσουν τη γλώσσα του. Απλά να το έγκαιρνε και ένα άλλο, να μάθει. Εντάξει, το πρόγραμμα είναι... δεν είναι απλά μαθαίνω τη γλώσσα. Ξέρες έχει και άλλα έχει πράγματα. Πολιτισμικά, και... Έχει πολιτισμικά στοιχεία, εθνικά στοιχεία, ιστορία. Επέτρεπε το γνωσία, όλα αυτά α πούμε που μπορείς να κάνεις. Ε, έχουν, οργανώνουν και events με δημοτικούς χώρους και το ένα και το άλλο που κάνουν τα παιδιά για να ε, τονίσετε λίγο και το στοιχείο του ελληνικού μέσα στην κοινότητα την ελληνική. Ε, εντάξει οι δάσκαλοι δουλεύουν μόνο, δηλαδή τα λεφτά που παίρνουν πάνε όλα για να συντηρηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή πολύ λίγα πάνε στην τσέπη τους για τη δουλειά που κάνουν. Επίσης κάποια στιγμή είπαν ότι επειδή δεν φτάνουν πολλές φορές και η Ελλάδα. Εκπαιδευτικούς που είτε είναι σε απόσπαση είτε για να βοηθήσουν. Δηλαδή πάνε για μια εβδομάδα ή για ένα μήνα ξέρω και γυρνάνε μετά. Mm -hmm. Και παίρνουν κάποια λεφτά, αμήσεις για τα πουμε απο το κράτος ξέρω εγώ. Τέλος πάντων γενικά η εκπομπή αυτή μας πάρα πολύ. Δηλαδή τη συστήνω, αν κάποιος πω, να το δει, γιατί φωτίζει μικρές δραστηριότητες, μικρές δράσεις α πούμε. Και εντάξει, κάνει και... Δηλαδή αυτός που το παρακολουθεί βλέπει την ανάγκη που έχει ο Άολος να το κάνει αυτό το πράγμα, να, να έχει κάτι δικό του στο εξωτερικό που να του θυμίζει ότι... mm. την ταυτότητά του, επειδή μου και να τη συντηρεί. Δηλαδή είναι φανερό ότι άνθρωποι χάνουν από αυτό σε κόστος α πούμε και το κάνουν μόνο και μόνο για ψυχολογικούς και για ηθικούς λόγους, ας πούμε, για, για πολιτισμικούς λόγους. Σε ε... γενική ήταν μέσα αυτό, απλά ήθελα να το πω για να το τύχει κάποιοι από τους να κάτσει να το παρακολουθείς α πούμε μια φορά. Ωραία που διασφορά ώρα και μέρα δεν ε, ώρα και μέρα ε, είναι γιατί είδα την επανάληψη. Εφαντάζουμε στο site θα έχει καληκρία, απλά δεν πήκασω το βίντεο. στο, μπήκε μπήκε στο, μπήκε στο πρόγραμμα. Ε, Τώρα κάτι για να περάσουμε λίγο και στο επόμενο θέμα, να κάνω ένα bridge, ας το πούμε, ε, όταν έδειξε το σχολείο στο Amsterdam, και από τη ζωή της πόλης και ότι είναι πολύ το εκεί, δηλαδή. Και μάλιστα όχι το ποδήλατο με την έννοια έχω ποδήλατό και πάω, εντάξει αυτό υπήρχε, αλλά υπήρχαν και πλακόστρωτα στα οποία δεν μπορούσε να περάσει αμάξι, αλλά το ποδήλατο επιτρέπεται, δηλαδή, ας πούμε, είχε δικές διαδικασίες. Βέβαια η αλήθεια αυτό, είναι αλλά... ότι όλες οι χώρες εκεί πέρα είναι τέρμα επίπεδες. Ναι, αυτό είναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Μου έκανε εντύπωση που ήταν ε, μέσα στην ε, καθημερινή ζωή, μέσα στην mm -hmm. καθημερινότητα του ανθρώπου. Δηλαδή το έκανε... Όχι για να πει ότι θα κάνω και λίγο γυμναστική, είναι έτσι μετακινούνταν. Ήταν σπουδαίο ότι μετακινούνταν. Σιγά σιγά και στην Ελλάδα νομίζω ότι περνάει, αυτού, όχι περνάει. Τουλάχιστον αυξάνεται η χρήση του ποδήλατου σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο πάω τη βόρεια που το σάββατο το πρωί. Ότι το χρησιμοποιεί ο κόσμος για μετακινήσεις. Η μάλιστα, για βάση, και μάλιστα διαβάσει και της πάλι σε ένα άρθρο που έλεγε ότι έχει αυξηθεί η πωλήσης ποδηλάτων κατά ένα ποσοστό όχι. σημαντικό. Ε, και μια που είμαι για ποδήλατο, να αναφερθούμε λίγο και στους ποδηλατόδρομους που έχουν φτιαχτεί τώρα τελευταία στην Θεσσαλονίκη. Μόνο μόνος στην Αγίου Δημητρίου δεν είναι. Ε, όχι, έχεις αρκετά μέρη. Έχεις στην Αγίου Δημητρίου, έχει την ε, Τσιμισκή από την... Ε, μέχρι τα δικαστήρια. όλη όχι, ξέρω, Τσιμισκή. Ε, σίγουρα Στο από την... δωδεκανίσου και μετά. Α, οκ. Okay. Δεν τον έχω διάφορα. Πιο πριν είναι ο και δεν μπορεί να μπει. Δεν τον έχω διάφορα. Ε, είναι από την δεκανίσου μέχρι, μέχρι τα δικαστήρια. Συνέχεια Δημητρή, όπως είπες και έχουν πετύχει και σε άλλα σημεία. Ε, δεν θυμάμαι πού. Και σε όλο το παρελιακό μέτωπο, Βέβαια αυτό υπήρχε εδώ και χρόνια. Αυτό εντάξει υπήρχε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έδειξα και σε εντυπώσεις δικές σας τους προηλατόδουμους. Εγώ νομίζω ότι είναι τέρμα από χειροδουλειά. Ε, Καταρχάς έχουν φτιαχτεί μέσα σε ένα μήνα και το μόνο που έχει γίνει έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια που διαχωρίζουν το, το ρολόι. Και έχει βαφτεί απλά το ρολόι κόκκινο. κόκκινο. κόκκινο. Mm. Και γυμμές μηχανάκια. Αυτοκίνητα πρακαλισμένα ή που περνάνε και να προκαλούν πάνω στο πεζοδρόμιο. Τώρα το δάχτυλο, βάζει το Κόκκινο, ακούστηκε. Ναι, ο Κόκκινο, ρε Υπάρχουν φρεάτια, το οποίο πιάνουν όλο το πεζοδρόμο, γιατί είναι στην άκρη του δρόμου. Τέλος, γιατί τόσο είναι το φρεάτιο πολύ απλό. μέσα. Και σε πολλές περιπτώσεις τελειώνει λίγο άγαρμπα. Για παράδειγμα, είδα χθε, εκεί στην Τσιμισκή, στα δικαστήρια, Τελειώνει ο ποδηλατόδημος κάποια στιγμή γιατί έχει φανάει και Τελειώνει πάνω σε διαστάρωση με στροφή. Oh, σημαίνει, το οποίο σημαίνει ότι αν το ποδηλάτης είναι η συνεχής ευθεία και το αυτοκίνητο δίπλα του στη δεξιά το έπειτα η διαστάρωση, τότε προφανώς τον πατήσει. Oh. Ή τέλος oh. πάντων πρέπει Ήθεσαι, να... να σταματήσει, να προσέξει και τα λοιπά και... δεν είναι ότι κινείται ελεύθερα. Επίσης mm δεν -hmm. mm -hmm. υπάρχει σήμανση. Σήμανση mm ρεζί. -hmm. Στο Μπουδλατόρ δεν υπάρχει σε διασταυρώσεις, είτε σε φανάρις είτε σε... ...και κα, να να κάνεις την να την του αυτοκινήτου. Ένα ε, αυτό και επίσης δεν υπάρχει και αυτούς που στρίβουν στον δρόμο που έχει κάνει για να προσέξουν mm. ότι η ο ποδηλάτης ίσως να έχει ποδηλότη, ή δεν έχει ποδηλότη, ή κάτι τέτοιο. Mm. Και δεν υπάρχει και κάτω σε έδαφος ότι αυτό είναι ο Αυτό, είναι... αυτό αυτοί είναι... Αυτοί. είναι... Πρέπει να το ξέρεις ότι είναι. είναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι και έστω ότι είχε γίνει η τέλεια δουλειά ας πούμε, mm -hmm. γι' αυτό, δεν πιστεύω ότι θα λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη γιατί κυρίως για την οτροπία που έχουν χτυποδικούν αμάξιμοι. Yeah, yeah, και... Αυτό είναι το, ναι, το δεύτερο ζητούμενο. Δηλαδή ο άλλος και έφυγε παιδί μου ότι εγώ είμαι το short στην κίνηση, δεν με νοιάζεις. Θα βάλω το και όπου θα το parkour τελείως. Δεν με νοιάζω, είναι και... Ή το μηχανάκι που όχι μόνο μπαίνει σε τρις δρόμους που πατάκι διπλή γραμμή και πάει στο δίπλα ρεύμα α πούμε έτσι. Πάω εκεί ειδικά <συσίλυν> πάρα, με εμφυστή είναι στην Αγίου Δημητρίου που περνάνε όλοι πάνω από τα γιατί αυτά είναι ελαστικά, οπότε ναι. το, το αυτοκίνητο που περνάει είναι το τον mm. κολομάκι και πατάκι έτσι να επανέρχεται. Βέβαια κάποια έχουν σπάσει ήδη που σε δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να το πάρει και εγώ και ήταν το μισό Μόνο ο άνθρωπος με το που με είδε ότι έφτανα, να έκανε όπιστη για να ξανανοίξει ο πιστόδρομος, μου είπε ότι πρώτα απ' όλα έφυγα το γουδωτόδρομο, το ομοσκάφος έφυγα να μπει μετά. Συνάς. Αλλά εντάξει θα πρέπει να Εσύ πήγε και στον στο και σε την πόλη, Πάμε, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν χωράνε άλλα αυτοκίνητα, δηλαδή και τα, τα μισά να φύγουν πάλι πρόβλημα δεν υπάρχει. Θα μου πεις μετά το αυτοκίνητο που θα παρκάρει, ξέρω εγώ, και ό,τι σου Κοίταξε να δεις τώρα στην αλήθεια yeah, με το όνειρο που το συζητάμε, ωραία, δεν είναι δυνατό να αποκλείσεις εκείνο το πάρκινγκ γιατί είναι ζωτική σημασία. Δεν λέω ότι είναι το τελειότερο. Εκείνο το πάρκινγκ είναι πεζοδρόμιο. Και, είναι και έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πεζοδρόμιο κλπ. Αλλά κακά τα ψέματα, αν αυτά τα μάτια τα αφαίρες για να είναι το πεζοδρόμιο προσβάσιμο στον κόσμο, αντιλαμβάνεστος πού θα, θα τα βάλεις όμως αυτά. Yeah. Ωραία, και κάπου δηλαδή φταίει και, το... φταίει και η νομαρχία, ο Δήμος Ψάξι, δεν ξέρω τι είναι αυτό ξεκινάει δεν υπάρχουν χωρίς τα άδεμοι, όπως θα πρέπει να γίνουν. Δεν βάλε έναν δημόσιο και... κάπου εκεί γύρω. Υπάρχει το αθλητικό μου α πούμε, αλλά και πληρώνεις για να μπεις, πως ξέρω. Ναι, εσύ περισσότερα πληρώνεις, και άμα γίνει και πάκι το... είτε από το κάτω σου από το Δήμο και εκεί λόγικά θα πληρώνεις. Ε, θα... Εντάξει και μπορείς να το κάνεις απλώνες, ε... <στάξει> να πληρώνεις μέχρι να αποπληρωθεί το έργο αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να μην είναι απλώς για πάντα. Ναι ε, αυτό θα είναι για 20 χρόνια όμως, κάτι τέτοιος. Τι και να είναι για 20 χρόνια, ε, πόσες θέσεις θα ήσουν, κάνεις. Τέλος yeah, πάντων, εγώ πιστεύω ρε, δε, ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να μπορούμε να πούμε ότι ναι τώρα θα φύγει το Max από το προς ε, και θα πάει εκεί. εκεί. Ωραία, που και πάλι θα έρθει άλλο να το βάλεις στο προς δρόμο. Θα έρθει άλλος είναι... μετά θα το πεις ξέρεσαι, Κοίταξε, δεν θα δεν θα... γίνονται και συχνά. Άμα έχεις τη δικαιολογία και του πίσω της εγγράφω κάθε φορά που σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στους στους στους στους λόγους, βάζουν κλίσεις συνέχεια. Ε, κανένα, εντάξει, ναι, ναι, ναι, σε κάποια σημαντικά π.χ. και όπως θα είναι η Σοφία την εκκλησία πάντα όπου υπάρχει πάνω παρος παιζατόπιση. Ναι, εντάξει, το ήλιο. Αλλά δεν κλείζω πανεπιστήμιο, ποτέ. Οπότε πιστεύω ότι όντως η γνώμη μου είναι ότι έχει γίνει προχηματική δουλειά όπως είπες. Δηλαδή εντάξει θα μπορούσε να γίνει με κάποιο πιο οργανωμένο τρόπο. Κυρίως και σε μεγαλύτερο μέρος. Εντάξει θα το να γίνει στο μέλλον. Ακριβώς υπάρχει... στην Βασιλίλη όλγας έχει. Ναι στην Βασιλίλη όλγας το έχω δει και εγώ. Νομίζω. Σε ένα κομμάτι όχι σε όλους. Σε κάποιους ε... κάθαστες. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει καλύτερο. Σίγουρα. Αυτό που ήδη υπάρχει. Μεγάλο φάουλ που δεν είναι δηλωμένο σαφώς ότι αυτός το οποίο κοινεί είναι υποδηλατόδρομος. Και κα, ενδεχομένως να μην έχει τελειώσει κιόλα έτσι. Ναι. Δηλαδή πέρα. να παίρνει κάποιος του τέλους και τα βάψει όλα αυτά μαζί κιόλα. Και από εκεί και πέρα αλλά εντάξει κάντε ψέματα, δηλαδή με το... για να μην λέμε πάντα ότι αυτό έγινε και δεν είναι καλό... Mm. το ότι έτσι... έγινε είναι καλό, έτσι. Και πρέπει και λίγο οι πολίτες οι ίδιοι να το δουν αυτό... λίγο... Με... δηλαδή μην κοιτάμε ό,τι είναι αυτό, έτσι. Ε, ένα, οι πολίτες αυτοκίνητο. θα πρέπει να το σεβαστούν και να το χρησιμοποιούν κιόλα. Και ένα δεύτερο, η πολιτεία, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να να το... Για παράδειγμα... Να το να το κάνει ακόμα... Να κάνει κάτι που, που... Και... κάτι που ο... κιόλαζες πριν, αυτός που έχει το μηχανάκι, για μένα δεν πρέπει να μπει στο ποδήλατο δρόμο. Εντάξει, πάνω από το πίκνω σε... Ναι, απλά πάνω από τα απλά ναι. γιατί έτσι είναι το σωστό, παιδί μου αυτό. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτε λίγο Ο με τέτοιο αυτό. τρόπο. Δεν το κάνω επειδή δεν μπορώ, το κάνω επειδή πρέπει έτσι, να γίνει πέρα. έτσι, ξέρω γι' αυτό είναι το λόγο που θα δηλαδή, το δωστική. Αλλά αυτό πιστεύω αργεί πολύ ακόμα για να γίνει από τη μαζικότητα. Δεν ναι. ξέρω Πώς θα έλαβα στα πράγματα που θα, θα γίνει το μετρό. Ίσως. Mm. καλά, εντάξει, τώρα. Πρέπει ναι, να γίνει και στο καλύτερο, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να γίνει το μετρό πρώτη πράγματα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξαναμειτρόντι το αυτοκίνητο στο κέντρο. Ε, Τέλος πάντων, αυτή, πόλη γενικά της Θεσσαλονίκης απ' την αρχή δεν σχεδιάστηκε καλά, οπότε έχει τεράστια προβλήματα τα οποία για να λυθούν εντάξεις χρειάζεται... Για να τελώνεις... κερδιστούν οι μεγάλες εκτάσεις και να ανακαθιστούν... Για, για, για να είμαστε ακριβείς, mm. η Θεσσαλονίκη σχεδιάστηκε μια χαρά. Η, το νέο κομμάτι της που ξεκίνησε με τα θέρετα δεν σχεδιάστηκε καλά. Επειδή και φυσικά να αφθέρητα, ας πούμε. Κιτά, ε... βέβαια. Η... η αρχική η ήταν εξαιρετική, ας πούμε. Η αρχική το 1800, ξέρω, βγαδά και τι, είπε... και όταν ξαναοconomήθηκε μετά, το... μετά την βεργαγιά, έγινε με το πρώτο το παλιό, που ήταν το βενετικό. Α μετά ξεκίνησε ο νεοέλας Zachary Spandou και έγινε αυτό το πράμπουίδες. Δεν θες tràn να πω το βλέπεις για παράδειγμα, έτσι πήρχε μέχρι ένα στιγμμένο, μια στιγμμένη χρονολογία ολογία που παπαγώρημε να γίνονται πολιτικές, πάνω από νιόροφους, δεν ξέρεις αυτό βαστά νόμου. Και ισχύει ακόμα αυτό υποτίθεται. Αλλά παντού βλέπεις τέτοιες α πούμε. Είναι θέμα ανατροπίας σου λέω και, και έπτωσαν στην κάθε δυνότητα μου. Αυτό. Θέλει να γίνω κάποια... Να πω μην κοιτώ ότι έτσι, όπου έκαναν yeah. την συμπεράληση που ξεκίνησαν ένας ποδηλάτης, ένας με αυτοκίνητο και ένας πεζός, όχι δεν είναι ανέκδοτο, από το σταθμό το τρένο για να πάρει στην έκθεση. Ναι. Yeah. Και τι έγινε. Στην ε, διασχίσουν όλη την εκματεία. Επάνω κάτω. Ε, πάνω κάτω. Ε, ναι, πάνω κάτω. Ε, από το σημείο 0 λοιπόν. Ο δειλάτης έφτασε... Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά διαφορά είναι πάνω κάτω έτσι. Ο δειλάτης έφτασε γύρω στα 7 λεπτά. Ο πεζός έφτασε σε 12 λεπτά. Αλλά φαντάζομαι ότι πήρε ελευθερίο ή κάτι. Γιατί... Μεταπόγειο νομίζω ότι θα είναι σε 12 λεπτά. Ναι, το αυτοκίνητο έκανε 20 λεπτά. Μάλλον θέλει να πειρε παιδί μου ότι... Ε, πώς πας σας ε, σας το του και το αυτοκίνητο. Δεν ευκρινίζεται πώς πήγε ο πεζός, μπορεί να πηγαιώνεις με τα πόδια. Έτσι, Λέω πήγε. ότι κοίταξες, εγώ πιστεύω ότι σε 7 λεπτά πρέπει να τρέχει για να το κάνει. 12 λεπτά πρέπει να, να τρέχει για να το κάνει. Δεν νομίζω ότι ναι, σε ναι, ναι, με αργό πεπάτημα δεν φτάνεις α πούμε μέχρι το... Ωh... Είναι κάνα 25 άρατ νομίζω με τα πόδια, με αργό βήμα. Με αργό βήμα, ε, ναι. Δηλαδή κάνοντας βόλτα α το πούμε. Αυτό. Τώρα άμα τρέχει να το κάνει σε 18 λεπτά. Ναι, πρέπει να πήρε κάτι και απλά το χρονομέρις α πούμε μάλλον. Εντάξει, τώρα με, τηλεοφο με, με τηλεοφορεολόγητα, παρόλο που τα ταξί επιτράπηκαν μέσα ναι, ε, Γίνεται δουλειά, δηλαδή πάει γρήγορα το τηλεοφορείο, εντάξει. Και αυτό ήταν κάτι σημαντικό. Mm -hmm. αυτό. Okay. Άρα, εμείς το καλέφουμε το θέμα σε μάτους που... Και σε πλάτους Και τώρα η Καλλιόπη από τον Δρόμο θα μα πει τι προτάσει διασκέδαση για τι επόμενε δύο εβδομάδε. Α την ακούσουμε. Οι κάτοικοι τη Θεσσαλονίκη θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την επιτυχιακή συναυλία του Συγκροτήματος Παραδοσιακή Μουσική του Δήμου Θεσσαλονίκη που θα γιορτάσει την εμφάνισή του για 20 συνεχόμενη χρονιά, σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, στο Βελίβιο Συνεδριακό Κέντρο. Καλλιπέθνες όπως η Γλυκερία, ο Δημήτρης Μπάσης, η Αρετή και Τιμέ, ο Θανάσης Σέρκος με τα Χάλκινα της Γουμένησας και πολλοί άλλοι θα τιμήσουν με την παρουσία τους στο θεσμό, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο το μέγεθος του ελληνικού μουσικού παραδοσιακού πλούτη. Η είσοδος στο κοινό είναι δωρεάν. Μια ιδιαίτερη θεατρική παράσταση θα λάβει χώρα την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Ο Πρίγκιπας των Μαθηματικών είναι μια θεατρική διασκευή του ομώνυμου βιβλίου της Margaret T. που επιμελήθηκαν η Χριστίνα Ζουρνά, μαθηματικός, και η Σόνια Κοτζαβαίδου Φιλόλογο, οι οποίες ανέλαβαν επίσης τη σκηνοθεσία και τη διδαχή της θεατρικής ομάδας. Όσοι από τους συνεφύλακτες δεν πληροφορήθηκαν την έναρξη του φεστιβάλ ταινιών Μικρού Μίγκλες, Fest Film Festival, που ήδη τρέχει στην πόλη μας, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το δεύτερο μέρος του στις 3 και 4 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Αλέξανδρο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκη διοργανώνουν έκθεση με τίτλο Η Μαγεία του Κεχ... Κεχρυμπαριού, φυλαχτά και κοσμήματα από τη Μεγάλη Ελλάδα και τη Μακεδονία. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει 180 αντικείμενα, αριστουργήματα από Κεχρυμπάρι, καθώς και μεταλλλικά και οστέινα αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν σε ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή της Μπασιλικάτα, σημαντικού αρχαιολογικού χώρου στην ανατολική Ιταλία. Χρονολογούνται από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. και προέρχονται από τα χθε που ανήκουν κυρίως στις γυναίκε των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Στην έκθεση επίση εκπροσωπείται η Μακεδονία με αντικείμενα από Κεχλμπάρι, που βρέθηκαν σε νεκροταφεία στις Πάθες Ολύμπους, της Índoς, την Αγία Παρασκευή και στη Θεσσαλονίκη και χρονολογούνται από την Κυνακή Εποχή, ου αιώνα π.Χ. έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή, που σπάνια θα συναντήσει κανείς σε ελληνικά μουσεία και εκθέσεις. Το αντίτιμο εισόδημα είναι άγνωστο, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη, στο οποίο και θα φιλοξενούνται τα εκθέματα έως τις 15 Φεβρουαρίου. Αυτές ήταν οι προτάσεις διασκέδασης από την ομάδα του Newscast για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πηγή πληροφόρησης αποτέλεσε το www.opencalendar.gr. και το 55ο επεισόδιο του Newscast, το πρώτο για την τέταρτη σεζόν, έφτασε στο τέλος του. Ε, τέλειωσε, τέλειωσε. Τα θέματα ήταν... πιάσανε διάφορες πτυχές, δηλαδή, της βικερότας ε, ε, και, και της ψυχαγωγίας. Ναι, ε, νομίζω ότι για αρχή ήταν καλό ήταν. Είχε 55 επεισόδια για το σεζόν εννοώ. Uh. Ήτανε light, δεν είχε πούμε, ούτε πολυτεχνικό yeah. που μας κατηγορούν κάθε φορά το το τεχνικό είχε καθόλου. Είχε Έχει ένα τεχνικό, αν δεν να το Εντάξει. Εντάξει. Ά, το Είχε μουσική, μουσική είχε δάξει. περίεργα πάντα. είχε Αφήστε ένα σχόλιο για πως στο το καλοκαίρι. Λέμε τώρα. μπορεί να χασουμωπήσετε το όνομα Όχι, εσύ. Το εσύ, εσύ <laughs> αυτό Αλλά να το, <laughs> Αλλά <έψανα laughs> να το νούμερο. το ξεχνάμε, ξέρω Εντάξει, <laughs> αφού δεν το κανένας, <laughs> και ε... το, ναι, επίσης, να το audio comment στο τηλεφωνικό νούμερο. Το τηλεφωνικό μας Yeah, no. Απαντάει τηλεφωνητής, κατευθείαν δεν τος κόσει κανείς από εμάς, οπότε μην αφωθείτε τι θα πείτε, δεν θα πείτε και δεν ξέρω εγώ τι. Και πάτε, αφήστε το μήνυμά σας... Ε, ε, Χρειάζεται να αστική, αστική χρέος, εντάξει. Ναι, εγώ δεν σας λέω. Από όποια να έχετε καλέσει... Είναι αστική, αστική, αστική, αστική, αστική, αστική. χρέος. Και από κοινό να πάρετε πάλι... Και από κοινό να πάρετε πάλι είναι αστική χρέος. Ωραία. Οπότε καλέστε. Ή αλλιώς αφήστε email, με μείνον με τους γλωσσούς τρόπους. Email, μήνυμα στο άρθρο, όπως θέλετε. Στο, στο facebook, στο twitter, στο... Ναι. Ή μπορεί να στείλετε SMS, άμα ξέρετε την γεμονάμα, ή να στείλω Μετά πάρετε το, το νοτέ να σας πει. Ε. Hey. Δεν νομίζω βεβρία, αντάξει. Αλλά... <laughs> λοιπόν... Ωραία, λοιπόν, αυτά νομίζω είναι αρκετά από βλακίες του για να ακούσει ο κροτισμός από το τέλος που λέμε συνήθως. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι σε δύο εβδομάδες από, από τώρα. Την δεύτερη δευτεία το οποίο σημαίνει ότι θα είναι στις ε, 12 Οκτωβρίου. Ωραία. Πολύ δεν πάει. Γιατί? 12 Οκτωβρίου είναι καλά. 12 Οκτωβρίου. Α, α, επίσης στο επόμενο επεισόδιο θα πούμε και «Κτουμπολιώ για τον Άγγελο» που σου ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οκ. Okay. Τουμπολιώ. Ε, θα σου πούμε τέσσερα. εσένα. Ωραία. Από το επόμενο επεισόδιο, σας χαιρετούμε. Γεια σας. Bye. Γεια.